ότι δηλαδή υπάρχει δεν υπάρχει μια συναρμοδιότητα υπουργείων που θα βοηθήσουν τον Δήμο της Αθήνας και η πρώτη ανάγνωση βέβαια είναι θετική. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένας φόβος εντόμιχος σε μένα ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι επιχειρείται μια προσπάθεια αθηνίδητη, όχι θελημένη και σκόπιμη, να μεταφερτούν αρμοδιότητες στο Δήμο της Αθήνας που ούτε μπορεί να δέξει ούτε μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτές εφόσον τόσο σε αυτό σε ότι με αφορά στη, στη δημοτική οικονομία. Ε γίνεται μια παρανοϊσی κυρίως απο πολλά μέσα ε, μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω έγινε κάποιες διftηνίσεις απο το σωματείο του ενεζωμένου στην δημοτική οικονομία. Η δημοτική οικονομία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη βαρύη κλιματικό. Εδώ νομίζω σε αυτό υπάρχει συμφωνία απόles προβλέψεις. Δεν μπορεί να σχοληθήμε το κλίματα κατά της ζωής κατά τις περιουσιας η δημοτική αυτονομία έχει σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες στον όμο. Δεν μπορεί να επαφχیثούν με τα σημερινά δεδομένα, τόσο τα τα νομικά όσο και τα πραγματικά. Τη δύναμη, την εκπédευση και την λπάκη λπάκη τις ανάγκες που παράκουν στην Αθήνα. Ε, επομένως οποιαδήποτε επαφχίση συμπλήρωσε η κατά λπά αρμοδιότητων της δημοτικής αυτονομίας, φράσηmeno ότι το σώμα αυτό από τα έργα και τα καθήκοντα που έχει αναλάβει να επιτελέσει. Θέλω να σας πω ότι η δράση που μέχρι σήμερα έχει αναλάβει και επηρεάζουν την πραγματικότητα στο ιστορικό κέντρο είναι καταρχάς μια εντατικοποίηση στους ελέγχους του εμπορίου, του παράνομου εμπορίου. Αυτό το γνωρίζετε ότι από τις πρώτες προτεραιότητες μας. Δεν συμφωνώ με κάποιους από τους ότι αυτό οδηγεί σε, σε παραβατικότητα εκείνους τους οποίους αντιμετωπίζουμε ή ότι γίνεται κατά τρόπο που δεν θέβεται τα ατομικά δικαιώματα όσων ελέγχονται. Θέλω να σας πω ότι και αυτό είναι να ότι παρά την εγκατοικοποίηση των ελέγχων δεν υπάρχουν καταγγελίες για παραβίαση θεμελιωδών ελευθεριών ατομικών δικαιωμάτων των ελεγχόμενων ότι Δημοτική Αστυνομία, η συντριπτική των αστυνομικών, και ειδική εκπαίδευση έχει, και σαφείς εντολές και οι ίδιοι σέβονται και προστατεύουν τα δικαιώματα των ξένων μεταναστών που ελέγχονται για το παράνομο εμπόριο. Αλλά το παράνομο εμπόριο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει σημαντικά τη, τη, την οικονομική ζωή της πόλης. Επηρεάζει, οδηγεί σε κλείσιμο τα καταστήματα, στην ανεργία τους εργαζόμενους στα καταστήματα, σε διαφυγή τεραστίων φορολογικών εσόδων από το κράτος, και εμπεδώνει και μια αίσθηση ανομίας που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πόλη. Λοιπόν, εκεί έχουμε κάνει κάποια βήματα, είναι γνωστά ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα, δεν είμαστε κανοποιημένοι, θέλουμε περισσότερο να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους αυτό. Δεν έχει καμία σχέση όμως με τη στάση μας απέναντι στους παράνομους μετανάστες. Ακόμα και Έλληνες αν έκαναν το παράνομο εμπόδιο, θα να τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Όπως επίσης δεν έχει καμία σχέ με το νόμιμο εμπόριο που κάνουν οι ξένοι μετανάστες. Έτσι. Σε συνεργασία με την καθαριότητα, επίσης, καταγράψαμε και περισυλέξαμε μέχρι σήμερα πάνω από 2.000 αυτοκίνητα, μέσα σε λιγότερους από τέσσερις μήνες. Και βοηθάμε συστηματικά τα, τα, τα, τα συνεργία καθαριότητας στο να καθαρίζουν την πόλη σε δύσκολες περιοχές και σε δύσκολες ώρες. Αυτό που έχουμε... Σεzetaση κι προθούμε, είναι πράγματι στεσμός του δημοτικού οικονομικού της Γητονιάς. Μη βγείτε την μιάλωσή σας σε κάποιο κατασταλτικό όργανο της Γητονιάς. Μιλάμε για έναν αστυνομικό ο οποίος θα έχει επισκεφτεί το σύνολο τον κατήχο της περιοχής του, το σύνολο τον καταστηματάρχοντος περιοχής του, θα συμμετέχει στα τοπικά συμβούλια πρόβλεψης παραγωγικότητας, σε ρίγος το, το χρόνον. Ε, τι θες να πεις; Ε, αυτό θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο, αφού έχουμε μελετήσει όλες τις λεπτομέρειες και το παρουσιάσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην κοινή γνώμη. Λοιπόν, θα είναι η, η φωνή της Δημοτικής Αστυνομίας και του Δήμου στη γειτονιά. Θα καταγράφει τα προβλήματα, θα βρίσκεται στις συνελεύσεις των, των κατοίκων, στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Πραγματικότητας, θα έχει σχέση με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, τα συμμετέχει στη ζωή της πόλης. Ταντιμετωπίζει το φαινόμενο μικρής παραβατικότητας, αλλά δεν θα ήime το τοπικό όργανο αντιμετώπισης ψυχοκλιματικότητας. Το δεύτερο που, να... που μελετούμε και και και θα θα είναι ο έλεγχος των εيديوκτισιών που έχουνε καταληφθεί από παρανόμους μετανάστες. Οχι ο έλεγχος τον παρανόμων μετανάστων, ο έλεγχος τον εيديوκτιτόν, και σε επίπεδο νομοπαρασχε្វαστικό, πια θα προτυίνουμε λύσεις άμεσης τιμωρίας που μικιάζουν και τα πτήγατα του στον παράδειγμα του θανάτου. κύριε μπορείτε πολλά χρόνο. δεν ξέμα, επεκταθώ άλλο, είστε στο πολιτικό. Βαρέλα